Μπορείτε να σηκωθείτε και όρθιοι γιατί είναι ο της Γερμανίας Υποδεχόμαστε τον υπουργό, έχει έρθει βέβαια, είναι στο Χίλτον αυτή τη στιγμή Αλλά εμεί τώρα τον υποδεχόμαστε με τον ύμνο της Γερμανίας Και βεβαίω δεν κάναμε λάθος Της Ανατολικής Γερμανίας είναι ο της DDR Για όσους τη θυμούνται έτσι, μπορεί και κάποιοι από το ακροατήριο να θυμούνται και τον ύμνο Είναι ο ύμνο τη λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία. Αυτό βρήκαμε, δεν βρήκαμε τον άλλον. Ο άλλο εντωμεταξύ είχε και λίγο από τη μουσική, ήταν και επί Χίτλερ. Αλλάξαν του τοίχου στην πορεία. Οπότε βάλαμε αυτόν για να είναι πιο όμορφο. Γιατί μπορεί εκεί σε κανένα διάδρομο, κυκλοφορεί στο ξενοδοχείο, σε κανένα αυτοκίνητο ή οπουδήποτε, από καμιά αποθήκη. Ποιο να ακούει τώρα στο των Ελληνοφρένια, να ακούγεται. Ο ύμνο να θυμίσουμε καλέ στιγμέ που έχουν συντελεστεί στο γερμανικό έδαφο, αφού τελειώσαμε τον ύμνο. Α πούμε να καθίσετε. Να τον καλοδεχτούμε, τον καλοδεχτήκαμε άλλωστε. 100 δρόμοι κλειστοί είναι αυτή τη στιγμή. Ο ίδιο είναι στο Χίλτον, είναι κλειστό και άδειο το Σύνταγμα. Απέχουν 2-3 χιλιόμετρα, δεν έχει σημασία για λόγους ασφαλείας Έχουν κλείσει γέφυρε, έχουν κλείσει κόμβι. Οι 100 δρόμοι που λέμε κλειστοί απαγορεύονται συναθρήσει. κλειστή 4 σταθμοί του μετρό για να υποδεχτούμε το φίλο, το φίλο κύριο Σόιμπλε που έχει έρθει εδώ για να κάνει την γνωστή στρατηγική, όπω λέγαμε και στο στρατό. Ήρθε ο να επιθεωρήσει πώ πάνε η μονάδα, η ακριτική μονάδα αν είναι όλα καλά στο ίδρυμα που λέγεται Ελλάδα όπως λέει και ο Στουρνάρας όμως ο Στουρνάρας, ο Σόιμπλε λέει ο Στουρνάρας, μας έχει πει ότι τα πάμε καλά αυτά τα έχουμε πετύχει και υπάρχει και διεθνής αναγνώριση. Θα σας δώσω την αναφορά του πιο δύσκολου και ομολόγου μου του Κύριου Σόιμπλε. Η Ελλάδα, παράδειγμα, διάσωση μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Η Ελλάδα, παράδειγμα, διάσωση μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Έχουμε και γερμανικό τραγούδι, για την ακρίβεια είναι ρώσικο, αλλά το βάλαμε με γερμανικού στίχου για να το ακούσει και αυτό, αν εκεί σε κανένα διάδρομο, καμιά αποθήκη, κανένα υπόγειο, κανένα μαγειρίο, μπορεί εκεί να κυκλοφορεί κανεί, σε κανένα τραντζιστοράκι. Να νιώσει ο άνθρωπο ότι είναι, είμαστε δικοί του και εμεί δεν είμαστε ξένοι, δεν τον αντιπαθούμε, δεν έχουμε θέμα προσωπικό με τον ίδιον, αλλήμωνο. Το θέμα μα μόνο προσωπικό δεν είναι. Όλα τα άλλα θέματα υπάρχουν εκτό από. Προσωπικό, μακάρι να ήταν προσωπικά τα θέματα, θα έφευγε κάποιος από τη μέση με κάποιο τρόπο και θα λυνόντουσαν όλα τα προβλήματα όπως έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται έτσι γιατί ένας φεύγει κατώ έρχονται, είναι κάτι παραπάνω από πρόσωπα και λίγο πιο ευρύ το θέμα από το απλό προσωπικό. Η στίχη είναι γερμανική, ακούσαμε τον Στουρνάρα να λέει ότι Ο Σόιμπλε μα έχει πει ότι είναι παράδειγμα η Ελλάδα διάσωση τη ίδια αλλά και του ευρώ. Αυτό είναι το βασικό στην όλη υπόθεση. Χαλάλοι όλα αυτά που παθαίνουμε, που συμβαίνουν και όλα αυτά που θα έρθουν, που θα είναι και καλύτερα από φθινόπωρο κυρίω, αν και το καλοκαίρι έχει δείξει τα δείγματά του. Χαλάλη αν είναι να σωθεί το ευρώ. Μπράβο και χίλιε φορέ μπράβο σε όλου μα που το έχουμε καταφέρει. Ο Ιωάννη πώς πώ έχει χαρακτηρίσει πριν λίγο καιρό τον Βολφ Γκάγκ Άκουσα χθε τον κύριο Σόμπλε, το διάβασα μάλλον, να λέω ο κύριο Σόμπλε ότι όποιο λέει στην Ελλάδα ότι, τα, ότι αυτά τα οποία τραβάει ευθύνεται η Ευρώπη, του λέει ψέματα. Ε, λοιπόν, εγώ του λέω ότι όποιο λέει στην Ελλάδα ότι αυτά και τα οποία τραβάει ευθύνεται μόνο η Ελλάδα, λέει δύο φορές ψέματα. Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκο. Δεν είναι και ψεύτη είναι και στόκο. Λοιπόν εγώ του λέω ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι αυτά και τα οποία τραβάει ευθύνεται μόνον η Ελλάδα λέει δύο φορές ψέματα γιατί είναι και ψεύτης είναι και στόκος Έτσι το είχε πει ακριβώς από το Δελτίου Ιδίσαν του Μέγκα και ψεύτη τον είχε πει και στόκο επειδή όπως λέει ο Πρετεντέρης ε, το απέδωσε εκεί είχε πει ότι για όλα αυτά φταίει η Ελλάδα Ακριβώς χθες, χθες αυτή είναι παλιά δήλωση ο μέσο χειμώνα που μας πέρασε Χτες ο Γιάννης Πρετεντέρης είπε αυτό ακριβώς Ότι φταίει η Ελλάδα ή θα φταίει η Ελλάδα Ή θα φταίει η ελληνική κοινωνία Άρα τι βγάζουμε ως συμπέρασμα Ότι ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι και ψεύτης και στόκος Συνεπώς τον μπαλάκι είναι στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή Εάν οι μαγαζάτορε προτιμήσουν να βάλουν βεβαίω τα λεφτά στην τσέπη και να μην τα μεταφέρουν στον καταναλωτή, τη μείωση. Εάν οι καταναλωτέ δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση να ζητούν και να απαιτούν αποδείξει. Εάν οι φορολογούμενοι δεν έχουν φορολογική συνείδηση να αποδίδουν το ΦΠΑ, το φθηνότερο αυτό ΦΠΑ, τότε προφανώ το μέτρο δεν πρόκειται να παραταθεί. Θα παραπάγει στο Δεκέμβριο, θα καταργηθεί, θα επιστρέψουμε στο 23% και τότε δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα για κανέναν, γιατί εμεί. Θα έχουμε την ευθύνη ό,τι συνέβη, δεν θα φταίει ούτε το μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, ούτε το Δουνουτού, ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο υπεριαλισμός. Θα φταίει η ελληνική κοινωνία, η οποία σε μια κρίσιμη στιγμή απεδείχθη ανίκανη να διαχειριστεί μια σοβαρή μείωση της φορολογίας και ό,τι αυτό συνεπαγότανε. Γιατί εμείς θα έχουμε την ευθύνη ό,τι συνέβη, δεν θα φταίει ούτε το μνημόνιο ούτε η Τρόικα, ούτε το Δουνουτού ούτε ο καπιταλισμό, ούτε ο υπεριαλισμό. <σομίου> <σομίου> πιστεύω, πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις και την προσπάθεια την οποία κάνω είμαι χρήσιμη. Μπράβο! <σομίου> <σομίου> Πολύ χρήσιμη, όχι απλά χρήσιμη είναι τώρα, ακούσαμε τον Γιάννη Πριντεντέρη πως ακριβώς το είπε ότι θα φταίει η ελληνική κοινωνία, όλα αυτά με αφορμήται ο χθεσινό διάγγελμα, τι διάγγελμα, του Πρωθυπουργού για την πτώση 10, 10 μονάδων του ΦΠΑ και ότι το είπε και ο Σαμάρας, βέβαια, θα φταίει ελληνικός λαός, αν δεν πετύχουμε στη δοκιμή γιατί μας έχουν βάλει... Ακόμη και σε αυτό το τόσο μικρό θέμα, σε δοκιμή μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε μα κάλεσε όλου να κόβουμε αποδείξει. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Ούτε αποδείξει θα κόβονται, ούτε αποδείξει θα μαζεύουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν σώζεται κανεί. Με το 10% του ΦΠΑ μπορεί να ακούγεται καλό, ευχάριστο, αλλά όμω απομένει να φανεί στην πράξη. Σε άλλε χώρε που έγινε δεν απέδωσε. Και έτσι λοιπόν η Τρόκα έχοντα τα παραδείγματα των άλλων χωρών, δεν πολύ δίνει σημασία και σε αυτό. Την έχουν ζαλίσει εδώ. Θέλανε να δείξουν οι εδώ ότι. Είναι ισχυροί και κάτι καταφέρανε, εξού και το χτεσινό, επεισοδιακό διάγγελμα, με την αυτοκριτική στην αρχή του Πρωθυπουργού, την πολύ πετυχημένη και έτσι πολύ α, α, ακριβή ακριβής, ε, κριτική, με την πολύ ακριβή κριτική, ε, το κατάφεραν, το ανακοίνωσαν, το Δεκέμβριο θα είμαστε εδώ να τα ξαναδούμε. Αλλά θα πετύχουμε, επειδή όλοι μαζί θα καταφέρουμε αυτό που θα καταφέρουμε, το είπε και ο Γιάννης Πρετεντέρης, για όσους δεν το κατάλαβαν, Από το αρχικό διάγγελμα του πρόθυπουργου, αλλιώ θα φταίμε εμείς η ελληνική κοινωνία και όχι όλα τα υπόλοιπα που λένε κάποιοι και διαδίδουν ότι φταίνε. Είχαμε μείνει στην Τώρα, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, όπως η ίδια λέει. Πιστεύω ότι <κυρίζει> πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις και την προσπάθεια την οποία κάνω, είμαι χρήσιμη. <κυρίζει> διότι κανένα δεν μου αμφισβητεί εμένα την πίστη μου σε αυτά τα οποία λέω. <κυρίζει> Εντάξει, εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να πιστέψει που λέω Ποιο, έχει να πει κάτι τέτοιο, ειδικά για την τώρα ειδικά για όλου αυτού που στο δημόσιο λόγο. Πολιτικού ζηταν και την μα, ρόλου, Και δηλώνουν και οι ίδιοι ανιδιοτελείς. Ποιο έχει τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό αλλήμωνο. Μη συζητάμε, έχουμε συζητήσεις πλεονασμών. Εννοείται όλοι ξέρουμε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ανιδιοτελής. Τελεία, Παύλα, γυρίζουμε σελίδα, πάμε στην Καστοριά, στην όμορφη Καστοριά. Εκεί από εκεί εκλέγεται, εκεί εκλέγεται ο Βαγγέλης Δημαντόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προχτές είπε το ραντεβού... Στα αγούναράδικα και από τότε έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο διάλογο. Τι εννοούσε ο ποιητή, τι εννοούσε ο βελουχιώτη όταν το είπε. Θέλουν να μα φάνε. Ξεκινάει εμφύλιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Το χιούμορ όλων δεν έχει όριο. Το πιάνει και η βουλευτής όμω. Εκεί που απογειώθηκε και τερμάτισε το θέμα, είναι όταν το έπιασε το θέμα από το βήμα τη βουλή η βουλευτήνα τη Καστοριά τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Αντωνίου, Τι κυρία Κοριτσόπουλο. Θα ακούσετε τώρα πώ αυτό συστήνεται. Πιάνει το θέμα, ξέρουμε όλοι το συμβολισμό του Βελουχιώτη. Ξέρουμε όλοι πως το, το έχουμε μάθει πια από προχθές, τι εννοούσε και ο βουλευτής αλλά και ο Βελουχιώτης όταν το λέγανε. Δεν είχαν στο νου τους καθόλου τους γουναράδε της καστοριά. Αλλά το πιάνει η Διάνοια Μαρία Αντωνίου, η οποία χθε ψήφισε μαζί με τους άλλους 152 για το πολυνομοσχέδιο και λέει από το βήμα της Βουλής. Κύριες και κύριοι συνάδελφοι Θεωρώ τον εαυτό μου λαϊκό κορίτσι καταρχήν Μπράβο Επειδή ακόμη κάποιοι ονειρεύονται ραντεβού στα Γουναράδικα Ως Ελληνίδα και Βουλευτής Καστοριάς Οφείλω να δώσω μια απάντηση Πρώτον συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ αφήστε επιτέλους ήσυχου τους γουναράδες <χει> κάνουν τη δουλειά τους είναι από τους τελευταίους παραγωγικούς κλάδους της πατρίδας μας και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μας επιτέλους τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσουν όλες οι παραγωγικές μονάδες στη χώρα <χει> Πραγματικά ευτυχισμένη το τρελό κορίτσι, το λαϊκό κορίτσι Μαρία Αντωνίου. Αν τη δείτε, όντω αυτό ακριβώ βγάζει και εκπέμπει. Ένα λαϊκό κορίτσι, από το βήμα τη Βουλή, όλα αυτά. Ε, και ε, ε, έσωσε την τιμή των γουναράδων, διότι αναφέρθηκε η λέξη γουναρά. Οπότε ενεργοποιείται όπω τα παράθυρα, το γουίντο κτλ. Τακτακτά, χτυπάει, βγαίνει κατά των γουναράδων. Ανήκουν στο νομό μου, πρέπει να το καταγγείλουν. Τελειώνει εκεί η ιστορία, έκανε το καθήκον τη, θα βγει και μετά και θα είπε. Του γουναράδε τη περιοχή, είδατε εγώ ότι ωραία που απάντησαν. Ενώ ο βουλευτή, ο συντοπίτης μα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διαμαντόπουλο, είπε κάτι κακό για εσά. Ωραία είναι όλα αυτά. Αυτή είναι κλεγμένη από τον ελληνικό λαό, από το σοφό, να το πούμε, ελληνικό λαό, τη Καστοριά, προκειμένου, για την κυρία, το λαϊκό κορίτσι. Μαρία Αντωνίου, την κυρία, λαϊκό κορίτσι. Και από εκεί και πέρα η ίδια αποφάσισε χτε, φαντάζομαι θα αποφασίσει αύριο, αν χρειαστεί. Έχει αποφασίσει και στο παρελθόν. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού και του αλάνθαστου αισθητηρίου που έχει να διαλέγει ό,τι καλύτερο υπάρχει για να το στείλει στη Βουλή ω λαϊκό κορίτσι, πάντα. Ο κύριο Τουρνάρα, λαϊκό αγόρι, δεν τον λες, λαϊκό κορίτσι πολύ περισσότερο. Ο κύριο Τουρνάρα όμω λαϊκό είναι και θα καταλάβετε τώρα γιατί. Ε, λέτε συνέχεια ότι επιβαρύνουμε του φτωχού. Ξέρετε ότι προσπαθούμε όσοι έχουν εισόδημα ή σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ να μην του επιβαρύνουμε. Μπράβο! Σήμερα έχουμε καταθέσει τόσες προσθήκες, ούτως ώστε να εξαιρέσουμε φτωχού και αναπήρους από τα μέτρα αυτά. Μπράβο! Ούτως ώστε να εξαιρέσουμε φτωχού και αναπήρους από τα μέτρα αυτά. Μπράβο! Ο άνθρωπο άνθρωπος εξαίρεσε και φτωχού και αναπήρους και το λέει και στη Βουλή και καμαρώνει και δίνει απάντηση στο γιατί τους είπαν ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών και όλα τα υπόλοιπα. Είχε την τόλμη, το θάρρος και τη μεγαλοψυχία και την ευαισθησία πάνω απ' όλα να ξεχωρίσει και να εξαιρέσει αναπήρους. Σε αυτό πρέπει να τους πούμε μπράβο, καμαρώνουνε γι' αυτό, αυτοί ήταν ικανοί τους είχαν βάλει στην αρχή μέσα, ακόμη και αυτού. Του Έτσι κι αλλιώ έχουν κάνει περικοπέ επιδομάτων, του έχουν κόψει ό,τι μπορεί να κοπεί. Άπειρε φορέ έχουν κάνει διαδηλώσει οι ανάπηροι σε αυτόν τον τόπο. Και βγαίνει εδώ ο κύριο Τρουνάρα με πολύ χαρά και ανακοινώνει ότι του έχουν δώσει κάποια εξαίρεση από κάποιο υποάρθρο του πολυνομοσχεδίου. Και εκεί για τις όλα τα υπόλοιπα, και οι ανάπηροι και αυτό που λέμε φτωχή, βάλτε το ορισμό θέλετε. Άλλωστε, βγήκαν και κάτι επίσημα στοιχεία. Καταρχήν του ΟΣΑ που λένε ότι του χρόνου η θα είναι 28%, μια μονάδα πάνω. Παρά τον πόλεμο και τη μάχη που δίνει ο Σαμαρά και τα θετικά που έχει διαγνώσει από τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και πανηγυρίζει και αυτό και ο Βρούτση, αλλά έχουν δοθεί και κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο φτώχεια και για το ποσοστό πληθυσμού που είναι κάτω από τα όρια τη φτώχεια, το οποίο για δεδομένα Ευρώπη είναι πρωτοφανέ και σημειώνει ρεκόρ. Αυτό τα πολύ ωραία, και με το έβγεμα στον κύριο Στουρνάρα να πάμε και στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, τηλέφωνο επικοινωνία Καταρχήν, 211 200 200 Εκεί απαντάω όπως όλες για σήμερα και για αύριο γιατί από Δευτέρα είμαστε εκτός και είπα χθε ότι θα φύγουμε διακοπές όπως όλοι και κάποιοι το πήρατε και έβλεπα στα social media ότι δεν θα φύγουν όλοι οι διακοπές, το γνωρίζω και εμείς θα διακόψουμε όπως όλοι σχεδόν που έχουν δουλειά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείπουμε όλε τι μέρες είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, εν πάση περιπτώσει μια διακοπή την έχει ανάγκη ο καθένας εφόσον έχει δουλειά, ε. υπάρχει αυτό το Προαπαιτούμενο. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto: papaikiralefchem.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μηνύμα αποστολή στο 54%. 100. Γιώργο Τζιβελεκύρη στον ήχο. Και επειδή το τραγούδι αυτό μα έρχεται από πολύ βαριέ εκτελέσει, εδώ το ακούσαμε από ένα γερμανικό συγκρότημα και στα γερμανικά, καλό είναι να το ακούσουμε και στο πρωτότυπο. Είναι στα ρώσικα, στα ρώσικα με τη χοροδία του κόκκινου στρατού, και αυτό εκεί για το Hilton απευθύνεται. Επειδή ενεργοποιεί αντανακλαστικά η συγκεκριμένη χοροδία, μπα και ξανά από κάποιο ραδιοφωνάκι σε κάποια αποθήκη, υπόγειο ή ταξί εκεί που κάθονται απ' έξω, το δυναμώσει λίγο. Δεν θα ακούσει όμω μόνο το χοροδία του Κόκκινου στρατού να τραγουδάει το τραγούδι για του Παρτιζάνου. Αυτό είναι ο τίτλο, ο κανονικό. Θα ακούσει τα ανάμεσα και το Σαμαρά, το Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, που έκανε τη γερή αυτοκριτική χτε, ξεκινώντα το διάγγελμα σε απευθεία μετάδοση. Θα ακούσει και το Σαμαρά να μας εξηγεί τι ακριβώς τελικά, τελικά υπόθηκε με την Τρόικα. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι μειώνεται αμέσως το φιλότιμο του Έλληνα από 1 η Αυγούστου. <Ριλυκίες> κατρόνι, <πηρανός υπάρχιζος> αλλά είπα στην Τρόικα. Ότι κόψαμε τα παλαμάρια. <Το> αλλά είπα στην Τρόικα, δεν πανηγυρίζουμε, δεν χαλαρώνουμε και από πίσω δεν υπάρχει. <Το> δεν ήταν εύκολο, αλλά είπα στην Τρόικα, γιατί... Εμείς εργαζόμαστε σκληρά. Γιατί. Και επενδύουμε στην αισιοδοξία. <Τι αστάδοστα> Δέχτηκαν όμως να δοκιμάσουν για πρώτη φορά από πίσω την Ελλάδα σήμερα. <Τι αστάδοστα> Είναι μήνες τώρα που πήρα από πίσω για πρώτη φορά όλους. Που ήταν και πάντα το όνειρό μου. ρωτάμε γιατί η Γερμανία φας τα λεφτά. Άρα λιώσμε την πρώτη μεγάλη ανοησία, ότι θήσαν ήινε κακή γερμανική υπόθεση. Μα σαπαάνει η Γερμανία. Σαν φίλοι έρθανε Και το τραγούδι βέβαιως στα γερμανικά αυτό το χόμενη δικό τους και δικό τους. Έτσι είναι στη γερμανική εκδοχή δεν υπάρχει δικό μας και δικό τους, Καταλαβαίνετε Για εγνώητους λόγους σήμερα τα παίζουμε όλα αυτά και στην γερμανική για να ᱧώθη πολιικία ο ψηλός προσκηκλιμένος για χάρη του οποίου για αλή μιαφοράμ Απαγορεύτηκαν συγκεντρώσει στην πρωτεύουσα την Ευρωπαϊκή το 2013. Οι συναθρήσει μέχρι τι 8 το απόγευμα. Επί σαμαρά γίνονται αυτά, επί δεν διαγίνονται αυτά. Πάντα έρχονται υψηλοί προσκεκλημένοι, πηγαίνουν και σε εχθρικά καθεστώτα, πηγαίνουν και σε εχθρικά εδάφη. Παρόλα αυτά όμω λειτουργεί η πόλη εδώ. Λειτουργεί η πόλη, η δημοκρατία, οι νόμοι. Εδώ έχουν αρθεί όλα αυτά για άλλη μια φορά. Νομίζω είναι η δεύτερη, πρώτα στη Μέρκελ, για να δείξουμε πόσο αγαπητή πραγματικά είναι προ τον ελληνικό Λαό και πόσο δημοκρατική είναι η ελληνική κυβέρνηση και κυρίω πόσο ανεξάρτητη και εθνικά υπερήφανη. Όλα αυτά φαίνονται με μία απλή κίνηση. Χρήστο Κόνστα, τον θυμόμαστε όλοι, Αλίμονο. Τον ωραίο ότι τον βγάζουν εκεί στο σκάι τα απογεύματα και περνάνε πολύ ευχάριστα τα απογεύματα. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστο, θα το ακούσετε τώρα και θα βγάλετε τα κι εσεί συμπεράσματα. Δεν έχουν γίνει απολύσει, ούτε θα γίνουν απολύσει. Όποιο παίρνει δημόσιο χρήμα στο εξή θα ελέγχεται προληπτικά και απολογιστικά. Αυτό θα ισχύει παντού. Είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι φυλακή, είτε είναι δήμος κτλ. Εάν ο δήμος θέλει την αυτοτέλειά του και τον μη έλεγχο μπορεί να καταρτήσει έναν προϋπολογισμό χωρίς κρατική επιχωρήγηση. Από τη στιγμή που παίρνει λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου Και δυστυχώ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. κομμάτι τη το, του, του οικονομικού παρατηρητηρίου. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αρκετό κόσμο θα, θα μείνει και χωρί δουλειά. Δεν θα μείνει χωρί δουλειά. Προσέξτε, όλη αυτή η συζήτηση την ακούω πολύ συχνά. Δεν υπάρχει διάθεση για πωλήσει. Υπάρχει υπερηβόητη αναδιάθρωση τη δημόσια διοίκηση. Να μπορεί θα το κράτο δηλαδή εκτός. να πάρει τον, τον αστυνομικό, τον δημοτικό, ο οποίο δεν έκανε η πραγματικά πάρα δουλειά. Και γι για αυτό να τον Υπάρχει, κάπου να είναι υπάρχει εγγύηση για ένα 80% να δεν κάνω λάθος κύριε Μπαλασόπουλο. Ναι, τα υπόλοιπα 20% δεν θα χαθούν. Θα, θα πάρει στη διαθεσιμότητα. Πρώτον, δεν υπάρχει διάθεση για απολύσει. Όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε, και οι υπουργοί να τα ανακοινώνουν, δεν ισχύουν. Γιατί ο Χρήστο Κόνσταρ λέει ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει διάθεση για απολύσει. Δεύτερον, δεν απολύονται οι άνθρωποι, μπαίνουν στη διαθεσιμότητα. Τι ωραία που κάποιο από την δερμάτινη πολυθρόνα του τηλεοπτικού δελτίου κάθεται και ανακοινώνει με το παίζει ηρωνεύεται, κοροϊδεύει. τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων από κάτω και συνεχίζει τη ζωή κανονικά. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Στην δημοκρατία να μην ξεχνάμε και τι ακριβώς έχουμε και που ακριβώς ζούμε αυτό να το ξέρει κυρίως Ο λαός που ακολουθεί. Γεια σα αγαπη. Γεια σου μανίτσα. Ε... Είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή. Ναι. <laughs> <laughs> και τι θα κάνουμε τώρα όλο το καλοκαίρι. Διακοπές. Πρόταση να πεις του Χατζινικολάου να βάλει κανένα CD στην εφημερίδα. Να σε έχουμε, ας ακούμε. Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω, επειδή θα φύγω και ευκά. και εγώ διακοπές σου. <laughs> πώς, πώς θα σε ακούω στην Καλάματα. Εκεί στην Καλάματα πώ θα μα ακούσαι. Θα ένα καλό. Θα το στο στόμα και θα μα ακούσει. Πώ θα μα ακούσει? Μερακλίδικα θα μα ακούσει. Έλα, πε μου, πε μου. Θα μαζί και του συναδέλφου σου διορισμένου στα Υπουργεία και στο Μουσείο τη Ακρόπολη. Στο Μουσείο και στο Μουσείο, ναι. Ναι, οπότε μια χαρά θα μα ακούσει. Θα, θα, θα σε κάνω αναμετάδοση. Μπράβο, τζούρα για να μην καταλαβαίνει τι σου γίνει. Θα, Λά, το Τίτα, την Τανάι, είναι λαμό για όλα. Διορισμένη από το Σαμαρά. Με τίποτα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Καλαμάτα. Ναι. Έχω. Ράδιο Νίκη 96 και 4. Ωραία. Πέρα από το ελληνοφρένεια.org, έτσι. Όχι, βρεφίλε. α το Ελληνοφρένα.fm.gr Ελληνοφρένα.fm, σωστά. Μετά την πετυχημένη πορεία του παπουτσί στο με το σάμενα που του έπνιξε στο δημοσίες που του κοπάνει σε όλους το ξύλο στο σύνταγμα τώρα τον βάλανε και στην παγκόσμια τράπεζα Άμα είσαι πετυχημένος Δεν πάει τίποτα χαμένο Τίποτα δεν πάει χαμένο Στη χαμένη του ζωή Και επειδή με την ευκαιρία που σε έπιασα γιατί πολλέ μέρε δεν μπορούσα. Προσπαθώ να δικαιολογήσω λίγο την αδράνεια και τη χαλαρότητα του κόσμου και στη μεταφορά από την υποκουλτούρα από το μαζονάκι και το φαγανη σε λαγικέ επιτροπέ και το... συγκεντρώσει όντε είναι πολύ δύσκολο. Το πλούταρχο, πε και τον πλούταρχο. Και τον πλούσιο. Εγώ... Το βέρτι... Υπάρχει τραγουδιστέ που δεν έχει κάνει δηλώσει υπερφασισμού. Αρχικά, σιγά, σιγά Ακόμα. Υπάρχουν, ακόμα λέμε λεπτή. Mm. Θέλω να πω ότι του δικαιώσει και εγώ έχω πέσει θυμάτη υποκλιτούρα, δεν είμαι να παίξω. Απλά θα πω ένα παράδειγμα για να προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Τέμιδα, που οι αποστάσει από τα σπίτια στα σχολεία είναι πολύ μεγάλε, υπήρχαν τα λεωφορεία που μεταφέραν τα παιδιά. Κάθε χρόνο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά τελικά κάπω λύνεται. Ο γονιό λοιπόν έλεγε: Ναι, εγώ έχω βενζίνη, θα τα πάω με το αμάξι. Αν τυχόν δεν υπάρξουν λεωφορεία, και αυτή δεν συμμετείχε σε καμιά κινητοποίηση. Από τον χρόνο λοιπόν που δεν θα υπάρχουν λεωφορεία, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει ούτε βενζίνη, και αν υπάρχει δηλαδή θα υπάρχει αυτοκίνητο, αλλά αν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει βενζίνη. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν γονεί. Λοιπόν, να δούμε τώρα λοιπόν. Και όπω θα είναι η μετάβαση λοιπόν από το Μαζονάκι και το Σφαγκιανάκι στι λαϊκές Επιτροπέ και τι Κινητοποιήσει που αφορά τα παιδιά. Σωστό. Για δοσπασμένο. Μπορεί ούτε τώρα να κινητοποιηθεί κανένα. Πάντω δεν είναι και μεγάλο νόμο από τα Λαϊκά Κέντρα Διασκέδαση για τι Λαϊκέ Επιτροπέ. Στι Λαϊκέ Επιτροπέ. Έτσι. Και τι Κινητοποιήσει. Από τι συγκεντρώσει των γηπέδων στι συγκεντρώσει των. Ε... Καλά εκεί αργούμε. Οι Ούγγανοι είναι πολύ <Και> ακόμα, είναι μακριά. Δεν μου λε, ο κεφαλαγιάννη δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία. Είναι. Δεν κυβερνάει αυτόν τον τόπο, δεν εφαρμόζει πολιτική. Με ξεχωριστή επιτυχία. Προχτέ που είπε εκεί για το παιδάκι, για το σχολείο και τον παλέτο, κατάλαβε τι είπε. Ναι, να κόψουμε τον παλέτο, πώς... τι είπε. Ναι, πρόσεξε. Κόβουμε το παλέτο, άρα κλείνουν τα μπαλέτα. Mm. Δεύτερο, λέει πάμε σε μικρότερο σπίτι, άρα δεν δουλεύει η οικοδομή. Τρίτον, είπε διακοπέ πάνε δύο μέρε. Άρα δεν δουλεύει ούτε ο τουρισμό. Δεν μα νοιάζει, νοιάζει. Ο τουρισμό θα δουλέψει με τα 17 εκατομμύρια ξένων που περιμένουμε, όπω λέει και ο Χατζηδάκη ο Δαρμένος που τελικά δέχτηκε τι πιέσει τη Εκκλησία και θα ανοίξει τα μαγαζιά τη Κυριακές αφού τελειώσει η λειτουργία. Ότι τώρα έχουμε όλο τον χρόνο να πάμε στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή αυτό κάναμε. Ευτυχώ που δεν άνοιξε τα μαγαζιά, ήταν μεγάλο πειρασμό. Τα 17 εκατομμύρια από το αεροδρόμιο με τι έρχονται με ποδήλατο, γιατί εγώ δεν του μεταφέρω αυτού. Είχα να σε πάρω θέλω να σπώ, αλλά δεν έλειπα δεν έχω μπει. Για έναν μαύκα που πήρε προχτέ και έλεγε για μένα. Πώς το κατάλαβα. Έλεγε ρε, τι είναι αυτός ένας κουκουές ο, με το κουτσούμπα και το κουτσούμπα ας το ψηφίσουν το κόμμα και αν δεν τα κάνει καλά δεν το ξαναψηφίζουν. Επειδή είπε κουτσούμπας, φαντάζομαι ότι για μένα το έλεγε. Μα να μιλήσει μαζί του ότι ο δύο ο Μιχάλης είναι αετός. Ξέρει ότι τα κομμιστικά κόμματα δεν είναι αρχηγεϊκά. Πλάκα κάνει για το κουτσούμπα. Το κουκουέ είναι πέτσου το πρόβλημα, όχι ο κ <ΣΣΣ> Εμεί εργαζόμαστε σκληρά και επενδύουμε στην ισιοδοξία. Μπράβο! Και έχουμε τα πρώτα μέτρα. Τώρα τι μέτρα δεν διευκρινίζει. Υπουργό Οικονομικών, ο κύριο Τουρνάρα, μήνυμα Ακροατή. Γεια σου, Τιμιέλα. Είμαι κι εγώ ένα νέο, ηλικία εργαζόμενο στο Χίλτον. Αυτή τη στιγμή περιποιούμαστε με τη μέσα αυτοκράτορα, το Σόιμπλε και την Κουσ. Κουστοδία, προφανώ θέλει να πει, γιατί κόβεται στο Κου ή δεν ξέρω τι άλλο. Ήθελε να πει ο φίλο Ακροατή: Καλό κουράγιο, τιμή σου. Που είσαι Έλληνα και υποδέχεσαι, συμμετέχει σε αυτήν την υποδοχή. Θάχει να το λε σε παιδιά, εγγόνια, θείου, μπαρμπάδε και όλου του υπόλοιπου. Είσαι νέο, αλλά δεν είσαι παιδί. Αν είσαι ένα παιδί, μπορεί να έχει την τύχη μεγαλύτερη να συναντηθεί με την τώρα. Ναι, Θυμάμαι ένα παιδάκι το οποίο ήταν από το Σουδάν, το οποίο ήξερε τον Ελίτη καλύτερα από μένα. Να δώσουμε δηλαδή στον καλλιτέχνη, όποιο και αν είναι αυτός. το δικαίωμα, όπω το λέει ο Ελίτη. Να χτυπά πλήκτρα και να παράγει εφωνία. Το παιδάκι από το Σουδάν, ο μικρός Αντωνάκη που ξέρει τον Ελίτη καλύτερα από την τόρο Την Τώρα ξέρει τα πάντα γύρω από τον Ελίτη, οπότε οποιοδήποτε βρεθεί ακόμη και ένα παιδάκι από το Σουδάν μπορεί κάπως να την παραξενέψει ένα άλλο παιδάκι πιο κολλητό και έτσι, δικό τη προς την Τώρα δηλαδή. Ένα άλλο παιδάκι. Έκανε επίση κάποια αυτοκριτική χτε από τη Βουλή, όχι βέβαια επίπεδου σαμαρά, αλλά παραδέχθηκε μια μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταθέσω στο ΣΟΜΑ μια σειρά από νομοτεχνικέ βελτιώσει, αρκετέ στον αριθμό, οι οποίε κυρίε και κύριοι Σανέφη προήλθαν από το γεγονό ότι το Υπουργείο παρακολούθησε λεπτομερώς τη συζήτηση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να δώσω και μια προσωπική απάντηση. Στον καλό συνάδελφε και φίλο κύριο Κακραμάνη, ένας λόγος κύριε συνάδελφε που οι υπουργοί δεν βρισκόντουσαν χθες τα υπουργικά έδρανα ήταν ακριβώς επειδή επεξεργαζόμασταν αυτές τις νομοτεχνικέ βελτιώσεις τις οποίες εσείς ως βουλευτές μας προτείνετε. Μια εξήγηση λοιπόν για την χθεσινή, για την χθεσινή ε, υπουργική απουσία διότι αντιλαμβάνεστε ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης έκανε εδώ την παραδοχή. Το είχαμε φανταστεί και διαφορετικά βέβαια. Ότι δεν μπορεί να κάνει δύο δουλειές, δύο πράγματα όπως είπε. Ταυτόχρονα ενώ έτσι όπως τον βλέπεις λες αυτό μπορεί και πέντε πράγματα ταυτόχρονα σίγουρα να τα κάνει. Πριν πάμε στον επόμενο ε, άξιο εδώ καλεσμένο, συνεργάτη της εκπομπής. Μια ανακοίνωση αφορά οδηγό ταξί γιατί κάποιος έχασε πολύτιμα αντικείμενα. Μέσα στο ταξί, τη Δευτέρα έξι ώρα Πήρε το ταξί μου φίλος Ακρότης από την πλατεία Αγίου Γιωργίου στην Κυψέλη Και πήγε στο λιμάνι του Πειραιά Τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα Στο πίσω κάθισμα άφησε ένα σακουαγιάς Που μπλε Το οποίο μεταξύ άλλων είχε κάτι έγγραφα Και δύο λάπτοψ Τα οποία είχαν πολύ σημαντικές εργασίες μέσα Βεβαίω, αν ο ταξιτζής Ε, θυμηθεί κάτι, παίρνει εδώ στο τηλέφωνο του Real και εμείς τον συνδέουμε με τον φίλο Ακροάτη. Δευτέρα, 6 ώρα τα απόγευμα από την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη μέχρι τον Πειραιά. Μπλέσα κουαγιάζ, τι να τα κάνει τα λάπτοπ έχουν μέσα εργασίε πολύτιμες μπορεί να τα... Δώσει αυτόν που τα έχασε. Νάσο Αλευρά ακολουθεί, τον θυμόσαστε, τον θυμόμαστε όλοι. Αλίμονο, ξεχνιάει τον Νάσο Αλευρά. Είναι και μερικοί που δεν ξεχνιούνται καθόλου, επειδή έχει έρθει και ο Σόιμπλε εδώ και επειδή στο Χίλτον μπορεί να μα ακούει κανεί και το δυναμό και ακούσει και ο Σόιμπλε να μάθει να μάθει ο Σόιμπλε ότι κάποιοι Έλληνε πολιτικοί νοιάζονται περισσότερο για του Γερμανού εργαζόμενου. Κυρία Μέρκελ! Θέλουμε να μα διαγράψει άλλα 100 δισεκατομμύρια χρέου γιατί δεν βγαίνει. Τι σημαίνει θέλουμε να μα διαγράψει άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μέρκελ, πήγαινε στο γερμανικό κοινοβούλιο όπω θα πάει αύριο και γράψε στον προπολογισμό των γερμανών φορολογουμένων, εργαζομένων, φτωχών Γερμανών, πολετάριων Γερμανών, Γερμανών που για μια δεκαετία συμφωνήσαν να μην πάρουν αυξήσει του μισθού. Γράψε λοιπόν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό εκατό δισεκατομμύρια να τα πληρώσει γιατί εμεί δεν βγαίνουμε. Αυτό ακριβώς. Στον προλετάριο το Γερμανό νοιάζεται περισσότερο και καλά κάνει γιατί για ποιον θα νοιάστείς. Για τον Έλληνα προλετάριο ο οποίο και σε ψηφίζει όποτε έχει χρειαστεί και δέχεται οτιδήποτε στοϊκά αντέχει. Νοιάζεσαι, λογικό είναι για τον Γερμανό προλετάριο, προλετάριο, εκείνος δεν μπορούσε να πει το όρο Εμείς εδώ σκοντάψαμε στο λάμδα, καλά είναι όλα αυτά. Ο λαός όμως που ακολουθεί ακμαίως θα τα διορθώσει όλα. Και αφού φτάσανε στον Άρη Βελιχιώτη με χρόνια με καιρού και πάλι, να θυμηθεί και ο Θήμιος και ο Θήμιο. Τα γουνάρα. Πήραν εγώ στα και τέτοια. Α, για γούνα δέρμα παίρνω ρε μαλάκα. Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί σφάζεται τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα του. Ε! Αποστολή. Ρε μαλάκα δερμάτινα λέμε και γούνα. Ρε μαλάκα δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσει. <laughs> <laughs> Όχι με τα γουνάρα. Α. Άντε και γαμ. <laughs> Ναι, Αποστόλ. Ναι έχω ένα πρόβλημα, Πού? δεν μου σηκώνεται. Α, χαμηλά. Εντάξει, τι πρόβλημα είναι αυτό. Ξέρω εγώ, τι να κάνω. Το σκουφάκι φταί, βγάλ το. <laughs> δημιουργεί άγχη. Α, εντάξει. Κάνε free, παιδί, μου το στο χύπικο. <laughs> Επίση αν δοκιμάσεις μόνος σου, ναι. θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. <laughs> Έμα είναι και άλλη χοροπηδά από εδώ, από εκεί, από πάνω. Δηλαδή, άσε μας κυρία μου, έχουμε και δουλειέ. Uh... Έχω τα άνχελ τη μέρα, έχω και σε ένα χοροπηδά από πάνω. Κατάλαβε, μόνο σου. Mm -hmm. Ναι, γεια σα. Γεια σα. ο. Αυτό, ναι. Ε. Ποιο FM. Ναι, ναι. Ωραία. Είμαι στην Αγγλία και δεν μπορώ να ακούσω το ραδιόφωνο. Κάτι συμβαίνει και ήθελα να κάποιον τεχνικό να μου πει τι να κάνω. Γιατί δεν μα από το ίντερνετ. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Από το λάπτοπ. Μπείτε στο Ελληνοφένεια FM.gr Πώ, πώ πώ, Ελληνοia FM.gr ακούσω να ακούσω right. Α, να ακούσει Χιρμή, αλλό? Α, δεν έχετε πάει δύο Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Σαμαράς έβαλε τον Άδωνη και το γιο του Βρικόλακα. Ξέρεις ποια λείπουνε. Λείπει τώρα ο Κόνστας και ο πρωτοσάλτε. Και δεν θα μην... Αυτό είναι αλήθεια, αλλά να είσαι σίγουρος στην επόμενη δεν θα το παραλείψει. Πες αυτό το κουκούδι έξω, ότι κυβερνάει ο Σαμαρά. θα βγει ο Αλέξης. Και πρώτα ο Θεός τα πάει καλά, δύσκολο και τα πάει καλά. Ευτυχώς δεν υπάρχει Θεός. Για πες. Τρέμουν τα κουκούρια γιατί θα μείνουν στο ψυγείο για άλλα 20 χρόνια. Πού το ξέρει, μπορεί να συνεργαστούν. Μακάρι. Μακάρι και ό,τι έχω πει, του ζητάω συγνώμη. Καλά σε κατάλαβα, έτσι. Ο εμετός μου ήρθε, αυτή η ενωμένη αριστερά που όλοι θέλετε. Μου γυρνάει άντερο mm. και δεν επιστρέφει. Κύριε Δευθυντά, καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Μαζί με τον ΟΣΕΠ που θα πουληθεί. Θα πουληθούν και εκείνα τα βαγόνια που δεν παίνουν στις Ράγες. Μπορεί. Α, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ουθένα έτσι, ούτε θα ψάξουμε να δούμε ποιος θα παρήγγειλε. Μπα. Ναι, είναι το Real FM. Ναι. Να ρωτήσω λίγο, έχετε με, με τα Γιάννα, από τα Γιάννα σα παίρνω. Μόλι πριν από τρία λεπτά, αρχίσαμε να ακούμε την εκπομπή σα. Α, καλή ακρόαση, να είστε καλά, τι ώρα είναι. Δύο παρατέταρτο, πολύ καλά. Πληρώνετε εσεί για αυτού για να σα μεταδίδουν, του πληρώνετε. Ξέρω εγώ, ελπίζω να μα πληρώνουν. Δηλαδή, τι να πω, από τι μία η ώρα και ακούω έναν ηλίθιο που έχει το σταθμό εδώ και λέει διάφορε φταριέ. Καλεμπε στο ίντερνετ ελληνοφρένιαfm.gr Τι Ήθελα να πω ότι ο Βενζέλο είχε την παρασκευή στα Γανιά και έβγαλε συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι και αναφέρθηκε στο βενζέλο τον παλιό ξέρει στο Ελευθέριο και είπε ότι είναι περήφανος για το όνομα που έχει και ήθελα να ρωτήσω που το κληρονόμαστε τον παππού του, από τον παπά του ή από τον προπαππού του. Θα να... φέρει αυτό να το πούμε. Ε, <Και> ε, όχι, βέβαια, πονάει. Α, αλλά είσαστε και, κατάλαβα. Τα διαπλοκόμενα, αγαπητέ, ξέρετε. <Και> ε, διαπλοκές, λέω, διαπλοκές. Ε, ενώ όμως εδώ στα Χανιά το Σαββάτο, στην εκπομπή του Real, βέβαια, στο τοπικό, στο τοπικό σταθμό, το είπα και το είπε στον αέρα. <Και> Α, ε, άλλο στα Χανιά. <Και> Τα Χανιά αντέχουμε, εδώ επέχει λογοπησία. Α, <Και> <Και> Τέλος πάντων. Και μετά μου λέει τα αδερφέ γιατί ψηφίζω με Χρυσή Αυγή. Ρε. Είναι ψήντα χρονών και ψήφιζε αριστερά και ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Καλά να πάθετε αγαπητέ. Ε, Δεν είναι δικό ε, μου πρόβλημα ε, αυτό. Καλά. Αυτό είναι δικό πρόβλημα. Εν αποστολή, καταρχήν, αυτό που λέει ο... για τη βία, ότι θα υπάρξει δεν είναι βία. Είναι οι συνέπειε των πράξεών του που έχουν αρχίσει, ή μήπω δεν είναι βία το μυαλό το, το ευρώ. Έτσι. 300 ευρώ. Είπε βία, αν είναι βία την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Βέβαια, από όπου και αν προέρχεται, προέρχεται. Είναι χωριό αυτό. Λοιπόν, δεύτερον, είπε για εμφύλιο κάποιο. Λοιπόν, εμφύλιος γίνεται μεταξύ ε, ανθρώπων που είναι στην ίδια φυλή. Αυτή δεν ανήκουν στην ίδια φυλή με εμά. Ναι, σωστό. Μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει ένα αμφύλιο που έχει Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλο για σήμερα. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα και έτσι κλείνουμε και την σεζόν, αυτή την πολύ δημιουργική και την πολύ πλούσια σεζόν από πολλέ οπτικέ, όπω και αν το δει κανεί. Έχουμε τώρα λαό, ο οποίο λαό στο τρίτο μέρο και μετά λίγο σαμάρα με αυτά τα κατάλληλα που λέει. Αλλά εκφράζει την αλήθεια. Άλλωστε από χτε, ολοκατάλληλα είναι. Τι από χτε, εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει, ολοκατάλληλα είναι. Απλά τώρα τα λέει πια. Βαρέθηκε να τα κάνει, έχει αρχίσει να τα λέει. Μετά το λαό και το Σαμάρα, Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε και πριν, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πρέα αποστολή μου, προσπαθώ να πάρω την έρθρα, αλλά δεν σηκωνη κανένα στο τηλέφωνο. Κάτσε, περίμενε να σου δώσω το τηλέφωνο του Μέγκα, μισό λεπτό και να πιάσει έρθει, μισό λεπτό. Και όχι κάτι, κάτι πιο επίγνωση. Κατά. Μήπω ξέρει παρακαλώ πολύ αυτό το Δέκα TAF που βγάζει. Ποιο μάλλον σα έχασε τον ίδιο μέση. Δεν θέλουν να πούνε. Α, σαν τον τσίπρα κι έκλου. Είσαι στο συνέδριο του Τσίπα, θα ξεράσω. Όχι. Ρε. Τα ίδια λέτε, τα ίδια αστεία τα βγάζουν και σε φυλάδιο. Α, ε, σοβαρά μιλάει. Καλέ, άκου, την ομιλία του Τσίτρα. Στην αρχή την είπαν. ΕΨιλον Δέλτα ΤΑΦ. Μετά έφαγαν το Ε, έμεινε το Δέλτα ΤΑΦ. Το μόνο που του μένει είναι να προσθέσουν και ένα νι ανάμεσα, να την κάνουν δούνου του. Πε μου κάτι, την Πέμπτη πώ θα υποδεχτούμε, τι προτείνει, πώ θα υποδεχτούμε το Σόιμπλε. Με καροτσάκια, ξέρω εγώ να τον πάμε κόντρα. <Κι> Αλλά εμεί για σπάσουμε θα πάμε με καροτσάκια σούπερ μάρκετ. Έτσι για να περάσουμε και μήνυμα ότι δεν έχουμε να ψωνίσουμε και μπαίνουμε εμεί μέσα. Ο Μπουτσετάκη είπε ότι βρήκε στο Υπουργείο αυτά που άφησε προηγουμένω. Μπράβο. Ο πατέρα του, ο Κωνσταντίνο Μπουτσετάκη, που εγώ είμαι ο τελευταίο που θα αποκαλεί κουβέντα για αυτόν, το 90 που έγινε πρωθυπουργό, σε δύο μέρε κατήργησε νομοσχέδιο, δεν ξέρω τι κατά ήταν, που ήταν τα ταξίμων μαζιγά. Σε δύο μέρε. Ο πατέρα του, α τον ερωτήσει, τον καραγκιάζει. Εντάξει, όταν δεν σου αρέσει κάτι, το αλλάζει. Έτσι είναι η πολιτική. Ιδανιώ είσαι. Να, no. yeah. yeah. Πήρα στο ρίλεφ, Ναι. Βγαίνουμε στον αέρα, άμα θέλουμε. Άμα θέλετε. Είμαι από Λάρισα, μπορώ. Μπράβο. Τα φελιά μου στη Λάρισα, τα φελιά μου στη Λάρισα. Στε... Και στο αρωματοπολείο Γιασεμί. Αλήθεια. Το ξέρετε. <laughs> θα το... Πού είναι αυτό, σε ποιο... ποια οδό Το Γιασεμί. Ναι. Δεν θυμάμαι την οδό, αλλά δεν έχει σημασία. Μήπω είναι αντί μου γαζί. Μπα, όχι. όχι Άλλο. Ε. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Βασικά ήθελα να βγω στον αέρα για να πω την κατάσταση που ζούμε. Τι έπαιρνουν την κατάσταση που ζείτε. Εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι πολεμάνε τον ελληνικό λαό. Μπορεί να μην έχουν όπλα, αλλά μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Και εμείς καθόμαστε απαθέστατοι και δεν αμεινόμαστε. Το να βγαίνεις στο δρόμο είναι πολύ λίγο. Ή θα πάρουμε φτιάρια, παλούκια και θα επιτεθούμε και εμείς. Γιατί όταν σε πολεμάνε και σε σκοτώνουνε πρέπει να μπορείς να αμήνεσαι. Και ο ελληνικός λαός θα πολύ ευγενικά. Δεν θα έπρεπε. Καλά ήθελα να ξέρω. Τι κάνεις. Καλά είμαι, καλά είμαι, τώρα που το μάθατε Τι καλά είσαι ρε. μία, βόσε ώρες μπορώ να παίρνω τηλέφωνα σε πετύχω, Πώς; Πόσες... Δεν ξέρω, δοκιμάστε τις αντοχές σας, εγώ είμαι εδώ για να σου φτάσω στα όρια Να δείτε τις αντοχές του οργανισμού σας Μα μέχρι... Που φτάνει σε... ο εαυτός σας Και σηκώθηκα και εσύ, θα πήγα στην Αγγλία και εκεί σα... ε, άξω το να σε ακούει κιόλας Στην Αγγλία. Καλά έκανε. Δεν μπορεί χωρί τι έκανε. Ο γιο σου. Ο γιο μου. Να του θυμίζει κάτι η Ελλάδα, ε Εγώ είμαι αυτά. Τι να κάνει το έρημο που δουλεύει εκεί. Τι να κάνει, όπω μας τα κανάνε εδώ, κατά στα μούτρα του. Τι κάνει, Αποστόλη μου. Καλά, τι ήθελε. Να σε ακούσω, είδα πολύ καιρό να σε ακούσω. Α, έτσι. Κατά τα άλλα, μου κάνει παρατήρηση γιατί δεν του σηκώνω αμέσω. Δεν ήθελε και κάτι. Δη δηλαδή, άμα θέλω, μου το κάνει. Τι θε να σου κάνω. Είμαι μεγάλη. Και. Α, δεν έχει. Νομίζει εγώ τρέχει ακολημάτα. A bo stawali? Ναι. ναι, γεια σα, Αποστόλη μου. Είδα κάτι να πω. Ξέρει, αυτοί τα κάνουν όλα αυτά γιατί βρίσκουν και τα κάνουν, κάνουν στον κατάλληλο λαό. Όταν είχαν απεργία το μετρό, βγαίναμε και φωνάζανε που καθυστερούσαν γιατί δεν θα προλάβανε να παίρνουν το μεροκάματο. Αυτοί που φωνάζανε για το μεροκάματο το τότε, τώρα δεν έχουν καθόλου δουλειά. Ε, αυτό ακριβώ κάνανε. Για να μην είναι στεγχωρημένο ο λαό, κατήργησαν το μεροκάματο για να μην διαμαρτύρονται τι απεργίε. Ναι, ναι, έτσι, έτσι πρέπει. Έτσι. Τώρα, τώρα λένε για τα σκουπίδια. Να τα φάνε αυτά τα σκουπίδια γιατί θα τρώμε μια Ζωή, μετά, αν δεν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μήνε τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην τρόεκα ότι μειώνεται αμέσω το φιλότιμο του Έλληνα από 1η Αυγούστου. Αλλά είπα στην τρόεκα ότι κόψαμε τα παλαμάρια. Αλλά είπα στην Τρόικα. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν χαλαρώνουμε. Και από πίσω δεν υπάρχει. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην Τρόικα. Γιατί. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά. Γιατί. Και επενδύουμε στην αισιοδοξία. Δέχτηκαν όμως να δοκιμάσουν για πρώτη φορά από πίσω την Ελλάδα σήμερα. Είναι μήνες τώρα που πήρα από πίσω για πρώτη φορά όλους, που ήταν και πάντα το όνειρό μου.